Προτιμώ τον Τραμπ, τον Πούτιν ή τον πρόεδρο τη Κίνα από τον Μακρόν που το εσφαλιάζει από τη γυναίκα του. Από τον Μακρόν που το εσφαλιάζει από τη γυναίκα του. Τι σχέση έχει Αυτή Αυτοί να... είναι οι Ευρωπαίοι πρόεδροι. Αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι σα λέω. Is. Προτιμώ ανθρώπου σφυγηλού που να διαφωνώ μαζί του. Μαχρυφυλό oh, να είναι. είναι. Εννοεί σφυγηλό τον Τραμπ και τον Σφρι... Πούτιν. Θα το έλεγα γυμμελάνια στον Τραμπ, θα τη σε, σου ζάψω μία. Θα Φρίγι... φύγει το καπέλο ν, ν, ν, να πάει... Να θυμηθούμε τι είναι, τι είναι ο Τσαντρική σχολή. Τσαντρική σίγουρα. Σφριγγυλό νομίζω έχει να κάνει με, το, με την εσωτερική κόρβα. τη ναι. Ω σφριγγυλό υποτίθεται ότι έχει και δύναμη. Πού να ξέρει ότι αυτοί Όχι, δεν πάντα. μπορούν να πάρουν. Ούτε τα χέρια του δεν μπορούν να πάρουν. Αυταντούκια δεν είναι. Κάνουν συγκεκριμένη στοχευμένη γυμναστική για την εμφάνιση και μόνο. Ναι, πρώτον και δεύτερον. Ο τραμ δεν είναι σφριγγυλό. Συνήθω έχουν το τσαντάκι στη μέση που έχει αυτό που χρειάζεται για να του κάνει φριγγυλού. Μάλιστα, ο Τραμπ δεν είναι επίσης φριγιλός, καλά δεν όταν <laughs> κινούνται Καλά δεν είναι ολογυμνασμένοι <laughs> Την <laughs> νύχτα Αυτή παραπάνω νίσχυη Και λέγω. εν πάση περιπτώσει δεν είναι σφριγγυλός ο Τραμπ Έλα πα είναι τώρα, τι είναι τώρα, μα, Ζαμπόν. Πρα, ναι, πραγματικά ή ο Πούτιν είναι σφριγγυλός Επειδή έκανε κοντό κάποτε εντάξω, άλλο πράγμα, τρόπο. Και ο, ο πρόεδρος Ευλυγησία. Ο Κινέζος τι, δεν είναι τώρα. Τι είναι κομμουνιστές? Τίποτα. Μο, τι έχει, κομ... έχει βουνό στην Κίνα. Όχι, η ερώτη... έχει στο η ερώτηση να Τι είναι ο πρόεδρο τη Κίνα, Είναι Αν έτσι κομμουνιστέ, εντάξει. Μα έχει κάνει ο πρόεδρο τη Κίνα. έχει γράψει στο Αντάρτικο. Μην Τα είπε όλα αυτά στον μιλούσαν χτες για τα διεθνή, για όσα συμβαίνουν κτλ, και τα λοιπά και Βγάζει και ο Βαγγελάτος ό,τι να είναι θέματα ε, τι να και ό,τι να είναι καλεσμένους ενώ <laughs> Τι να κάνει εντάξει, ο, ο, ο, όχι έβγαλε κατά... θέμα, έβγαλε είναι... η είδηση Έβγαλε αλλά κάποια στιγμή τελειώνει καλεσμένοι Βελόπουλος... και καλείς από το Πανέρη Ο Βελόπουλο έβγαλε δυσάρεχτες Θα ακούσουμε τι? τώρα, ετοιμάσου Βγάζει όντως τρίχες γίνει το... τριχωτικόν Ε Να σα το πω και να Εγώ θέλω ειρήνη. Όταν θα το πει θέλω αυτό στον ο Τούρκος τι θέλω Όταν θα θέλω νεύρο ο Τούρκο. Το λέει κάθε μέρα. Α, ωραία. Τώρα, Άρα λοιπόν, πας να νομιμοποιήσεις Πά να νομιμοποιήσεις. Ε, αυτό το, τους πας, το επιχείρημα. Θα του πάω στην Κωνσταντινούπολη στου λατσούρκου. Κακάν, κακάν! Θα του πάω στην Κωνσταντινούπολη στου στα όπλα, στα όπλα. Ε, να σπίξουμε κολομέρεια. Πάμε Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και, αλλά ταυτόχρονα θα πάμε και το στρατό και θα του τριμώξουμε όλου οι 20 εκατομμύρια κατοίκου τη χώρα. τι θα, θα κάνω για να γίνω σφυριγγυλό. Θα έχω στον πόλεμο. Στυναστήριο. Πόλεμο, κατά να άξω έτοιμο τον πόλεμο. Όχι. θα να κάνω θα... μια προπόνηση. Πώ πάει στο survival, δεν κάνανε λίγο προπόνηση πριν. Ξεκινώντα από εδώ. Να κάνω να Brazilian φτάσεις. bat. Ναι, κάνε. Α. Μέχρι να φτάσει Κωνσταντινούπολη. Θα έχει γίνει σφυριγγυλό. Και θα πάμε εμεί που είμαστε. 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ο στρατός πόσο είναι Ένα, 2 εκατομμύρια. Θα πάμε να καταλάβουμε έχουμε τα δύο εκατομμύρια 20. Έχουμε Σε ώρα πολέμου έχουμε και παραπάνω μπορεί, ξέρω εγώ. Τις Είμαι κι εγώ αυτό μέσα. Ε, δεν 2 εκατομμύρια ε, δεν όποια τελειώνει. Δεν ξέρω Εσύ, εντάξει, γέρος, τον <laughs> στρατηγός εγώ, στρατηγός. <laughs> Μπορώ να Κάκαλος, Το θέμα είναι ότι κατοικούν την Κωνσταντινούπολη 20 εκατομμύρια. Είμαι εν δυνάμει πολεμιστή. Το κατάλαβα Εσύ είχε φοβήσει και τσολιά. Εσύ κι αν είσαι. Έβζονα. Έβζονα. και πιο νέο. Καλά, φίλοι Έχει φίλη κατευθείαν. Για τα κανόνια κι εμά. Κανονικά. Ναι, αλλά αν είναι παιδιά να πάρουμε την πόλη, να θυσιαστείτε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Και να ραφτούμε. Ζέου Κάτι να έχω ένα. Εωραίο, Θα σου κάνω ένα επικίδιο μετά. Εδώ, θα κλαίμε όλοι. Καλό να είναι. Ε, δεν θέλω, το. Με θέλω να, με, να με τιμήσει, ε. ε. Όσο το. Έχουμε μπορεί... τιμήσει και δεν έχουμε τιμήσει εδώ πέρα σε Μα Ω. θα έχει πάρει και την πόλη και θα σε αφήσω έτσι. Α, θα την νικήσουμε κιόλα. Μα δεν ακού τι λέει. Α, θα την πάρουμε. Όχι, oh. θα πάμε. Oh. θα την πάρουμε. Τι, τώρα θα ακούσει. Μιλάει για το. Του λέει ο Ευαγγελάκη. ο Ευαγγελάκη, τι κουλαμάρε και του λέει υπάρχει ένα διεθνέ δίκιο Και κάπως πρέπει όλο αυτό και απαντάω. Αντί να είναι λίγο ευέλικτο και ευαγγελμένο να μπει επιτόπου ένα γραφικό μέσα στην Αγία Σοφιά, no. κάθεται και του λέει επιχειρήματα. Στη λειτουργία, την οικειονομική τη Αγία Σοφιά, συζητάνε για το διεθνέ δίκαιο. Όταν λε ότι σέβομαι το διεθνέ δίκαιο και επειδή η βασική αρχή του είναι. Κύριε Βαγκεβασμό, δεν μπορεί να το σβάσει. Δεν υπάρχει διεθνέ δίκαιο. Αυτό σα εξηγώ και αυτό σα για του ισχυρού. Δεν υπάρχει διεθνέ δίκαιο. Αν μου δείξετε από την εποχή των σπιλίων πότε εφαρμόστηκε το διεθνέ δίκιο, τα λέγει ο Θουκιδίδη στο διάλογο Μιλίων και Αθηναίων. Να το συζητήσω όση ώρα θέλετε. Δεν υπάρχει διεθνέ δίκαιο. Ο νόμο του ισχυρού. Η Ελλάδα ατσάλινη, ισχυρή και θα επιβάλλεται στον ανίσχυρο που την προκαλεί. Αυτή είναι η έποψη τη Αυτή είναι η άποψη τη ελληνική λύση ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, άντε αυτό να το συζητήσουμε. Ότι πάντα υπερισχύει το δίκαιο του ισχυρού και αυτό ισχύει ναι. και ότι εμείς είμαστε ισχυροί. <Καλώς> αυτό μας βάζει στους ισχυρούς. Καλό είναι, καλό. Εντάξει, Ελλάδα κοίτα. 10 εκατομμυρίων, Τουρκία 80 εκατομμυρίων, με την πόλη 20 εκατομμύρια πληθυσμό. Ξαναλέω, τι πάνε καταλάβουμε και όχι. τι θα γίνουν όλοι αυτοί. Και άντε και πήραμε την πόλη. Με. Θα φύγουν όλοι και τα 20 εκατομμύρια, ναι, ναι, ναι. φεύγουν να μέσα στην Ανατολή. Τι κάνουμε. Τόσα σπίτια τι θα κάνουμε. κάνουμε. Αρμπινγκ, θα τα νοικιάζουμε. <laughs> <τανικιάσουμε. laughs> μακριά, Γιατί μακριά. Πόσοι θα, θα, θα φύγει να μείνει στην πόλη. Όχι, oh, δεν αμύω. Θα, θα, θα φύγει από εδώ κανεί να πάει να μείνει στην πόλη. Όχι, άντε για κανένα χαμάμ να πεταχθεί. Οι Έλληνε τη πόλη είναι 2-3 Ωραία, θα πηγαίνουμε, θα έχουμε ελευθέρεια, θα κάνουμε χαμάμ. Τα όλα τα σπίτια τι θα κάνουμε. Θα απλωθούμε, θα κάνουμε γήπεδά. Τι θα γκρεμίσουμε τώρα. Θα τα επαναπατρήσουμε. Ό Ό, τι, okay. Το μεγάλο παζάρι, εκεί που έχει το, όλα αυτά. Θέλω να πω, εδώ είναι η τη. Φέταξα αυτό το με ψι... μεγάλο παζάρι. Θέλω ψιφυζικ... χαλιά. Ναι, σωστό. Το ψηφίζει. Θέλει και ψυγεία, η φέτα. Το ψυγεία, τα χαλιά είναι έτσι. Το ψηφίζει κόσμο. Ναι. Ε, θα βρούμε και ένα ψυγείο, τη διάρκεια <laughs> ε, αυτό, αυτό, αυτό είναι το σπίτι. <laughs> <laughs> <laughs> Τόσο κοσσαρινόπολι πήραμε. Ναι, ένα πράγμα. ψυγείο <laughs> <laughs> δεν μπορούμε να πάρουμε. <laughs> θα δούμε τώρα. Θα βάλουμε άτοκε. Είμαι σίγουρο στην πόλη μπορεί να την πάρουμε το ψυγείο. Εκεί θα κολλήσουμε. Ένα ψυγείο. Χρειάζονται Έλληνε. <laughs> ναι, είπαμε ρε, εντάξει. Ένα, θα πάρουμε από εδώ ένα ψυγείο. Ναι. Θα το πηγαίνουμε. <laughs> στο... Στην πλάτη, <laughs> εδώ θα πηγαίνουμε στον τραπέζι. Όπω πηγαίνει το κομβόι, <laughs> Καταπάνω πάνω. Φάχνει ένα θα... ψυγείο. Αυτά τα έλεγε σοβαρά χτε. Ποιο, Μωρέ. Ποιο. Ο Βελόπουλο και σοβαρά. Ο Βελόπουλο και σοβαρά μαζί δεν πάει. Στο δημόσιο διάλογο, ηγέτη κόμματο λέει ότι θα πάμε να καταλάβουμε την πόλη. Το ρωτάει δημοσιογράφος Για τη κόμματο είναι διάφορο... και ο Κασελάκης. Είναι και ζωή όλοι, όλοι. Είναι υπήξο τσίπρα τι, τι είναι αυτό ναι. τώρα Αυτόν έχουμε, Αυτούς έχουμε Και λέει εδώ Όμως πολλοί κόσμοι το καταναλώνει αυτό που λέει Αυτό είναι το θέμα Σου έχω και άλλα τεκμήρια μετά. Και συνεχίζει ο. Μα Γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει να καταναλώσει αυτά. ναι το ξέρω. Αλλά το. Υπάρχει κόσμος που, κατανα... που δέχεται και το μισοτάκι αρχικό κόμμα. Το Υπάρχει ωραία. κόσμος Ο κόσμος που θέλει να καταναλώσει ότι θα πάρουμε την πόλη και χειροκροτάει θα ξέρει ότι το παιδί του θα έρθει στο φέρετρο. Το έχει συνειδητοποιήσει αυτό, όμως ο κόσμος αυτός. Τι γενικώς να πάρουμε μια πόλη. Αφού πάμε να την πάρουμε, γιατί να πεθάνει το παιδί μας, το ξένο παιδί θα πεθάνει, του Τούρκου. Του Τούρκου είναι 20 εκατομμύρια στην πόλη μόνο, αυτό σου λέω. Ε, εκεί κάποτε ήμασταν λιγότεροι, αλλά να νικήσαμε. Ναι, ναι, δεν πήγαμε να πάρουμε την πόλη. Ε, εντάξει, πήγαμε να πάρουμε την Πελοπόννησο. Να συνεχίσουμε λοιπόν, Πελοπόννησο, την εκστρατεία νίκη. Θα του πάω στην Κωνσταντινούπολη στου λαού Είμαστε έτοιμοι ως χώρα. Απλά δεν έχουμε τη βούληση. Αφήνουν ένα πεζοδρομό και να κάνουν βόλτες δεν οι Τούρκοι να... και δεν απαντάμε. Ε, ε, ε, ε, ε, σεβόμαστε τα σύνορα και επειδή κάποιο μπορεί να αμφισβητεί τα δικά μα, αλλά και επειδή εμεί σεβόμαστε Κύριε τα σύνορα. Αυτά ξέρω... είναι τα σύνορα. Είναι καλό ο ρομαντισμό. Ούτε στην Κωνσταντινούπολη ε, θέλουμε ε, να πάμε, ούτε εσείς. να φύγουν αυτοί εδώ. Εσύ, εγώ το όραμα και του τρίλου και παραδόσει του λαού μου δεν τι ξεχάσω. Θα του πάω στην Κωνσταντινούπολη στου λαού του Πήραμε την Κωνσταντινούπολη. Και πάμε, και πάμε, και πάμε και παραπέρα. Τραπεζούντα, Άγκυρα, Τεχεράνη, Νέο Δελχή, Σανγκάη. Πήραμε, Βέλη, Τόντε, Αέρα, Αέρα. Και μπορεί να τα βγάλω πέρα. Λαλά, λαλά, λα, λα, λα, λα, λα. λα, λα, λα, λα Ξημά να τάγια και βασιλιάς του κόσμου. Φωνή του ήρθε εξ και επαρχαγγέλου στόμα. Θα του πάω στην Κωνσταντινούπολη στους Λέτους Τούρκους. Και λέγονται αυτά σήμερα που είναι 29η Μαΐου. Mm. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο... Ότι να, όλα το, αυτά τον έβγαλε χθε ο Ευαγγελάτο, Έθεσε στο δημόσιο διάλογο να πάρουμε την πόλη Σαν σήμερα το 1.353 μας πήραν αυτή την πόλη Τελειώνουν τα ψωμιά τους λοιπόν, Έκλεισε ο βιοειστορικός κύκλος της πόλης Σε ξένα χέρια Σε μήπως. ξένα χέρια Δεν βγει και, πιστε... και ο Άδωνης να πει ο Καρατζαφές Να πούνε τη βασιλεύουσα να την πάρουμε πίσω Όχι. Το έχει πει παλιά Το έχει πει αλλά τώρα να πει με την ευκαιρία να... τώρα. Πάλι <laughs> Το έχουμε θα το ακούσουμε <laughs> εδώ <laughs> Εμβολισμένο και προσαρμοσμένο στη νέα, Στην ανάποδη κατεύθυνση Ότι παίρνουμε εμεί την πόλη πια Ε ναι ναι Του λέει ο Ευαγγελάδο ότι δεν ε, γίνεται να το κάνουμε όλο αυτό <laughs> με την κρίση. Δηλαδή θα είμαστε ένα Πούτιν Μεσογείου, θα λέει κανεί. Πώ πήγε την Κρυμαία, ξέρω εγώ, άλλο. Έτσι ναι, ναι. θα είμαστε αυτό. Γιατί είμαστε εμεί ισχυροί. Mm. Αυτό. Και αυτό το, το τραγούδι το πήραμε τα αργυρόκαστρο, Μαρινέλα Κατσαρό. Για την 28 Οκτωβρίου είναι ένα δίσκο που είχε βγει. Και έλεγε το σωστό πήραμε τα αργυρόκαστρο και πάμε παραπέρα. Περιέγραφε τι νίκε του 40 κτλ. Και το, κάνει, το έχουμε παίξει πολλέ φορέ στα 25 χρόνια, όπω υπάρχει η Ελληνοφρένεια. Και αέρα, αέρα, αέρα, και βάζαμε εμεί έναν τύπο που έλεγε δεν μπορεί να τα βγάλω πέρα. Ναι. Αυτό είναι το πιο διαχρονικό <laughs> που έχει <laughs> <ισχύχνε>, βάλει. <laughs> γιατί μπορεί ο άλλο να θέλει να ονειρεύεται την Κωνσταντινούπολη. Άλλοι ονειρεύονται ότι είμαστε την ηγέτη χώρα στην βιομηχανική επανάσταση. Ότι είμαστε Ζήουν. Ότι πιο μπροστά δεν έχει. Καλύτερη στην Ευρώπη. Αλλά και, στο τέλος στο και στο δεν τέλος μπορεί στο να... να τα βγάλει πέρα. Ναι. Με τα αέρα όλα αυτά. Και ακούει τι παππάντσε όλων αυτών. Ο, κανονικά. Οπότε, στιγμή που ο Ευαγγελάτο. Που να είπε να τελειώνει την ερευνήση, να πει: Ω Θεέ μου, τι, τι, τι, τι, τι τον κάλεσα, πώ οι παππάντζα να ακούσουν. Είσαι εσύ δημοσιογράφο και μάλιστα ο Ευαγγελάτο. Και έχει απέναντι ηγέτη που όχι, σου λέει θα θα πάω να πάρω την πόλη. Λε τουλάχιστον να τσιμπήσαμε και κάτι. Και λε, έκανα, έγινε viral το, το είπαμε. Πάμε να ονειρεύεται να πάρουμε την πόλη. Τον έχουμε εδώ, να του live. Και λε ίσα ίσα κρατά. Ραβάς τη συζήτηση του, θέτεις ερωτήματα ότι πώς θα γίνει αυτό, να αναπτύξεις τη σκέψη του και αυτό δηλαδή οι Αιγύπτες. Ναι, όχι, εκεί του, του στρώνεις. Μα στο... κάνω, άρα πολύ σωστή επιλογή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, λοιπόν, συνέχεια. Η μάνα κλαίει στη γωνιά Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην μπολυδάκρυζεις. Και η κόρη στο μπαλκόνι Στοράστα με εσύ Το δίκιο για τη sam pelago fusconi. Pali. Ma po na dagości, to zbergoszło. To di koyati lefterijsia. Sam pelago fusconi. Bacci Gurunia, Dolorfoni. Piramet. Tiko <zoraz -trony> Tokio, Seul, Melbourne, Honolulu, Los Angeles, El Salvador, Buenos Aires, Antarktyka. Tira mi wegli, to Aera, aera, aera Kiebura za wgalu pter Aera Ωραία! <laughs> <laughs> <θα τέλειες>, <laughs> λοιπόν, έτσι πήραμε όλε τι πόλει. Πολύ πράγμα είναι. Αν πάρουμε νοστά. το ένα, καλά. να Πάει στην Κωνσταντινούπολη, μετά είναι πολύ εύκολο. Είναι ε, και τι θα τα κάνουμε, παιδί μου, με τι όλα θα, θα τα κάνουμε. Ωραία, και τις τα, τι παίρνουμε. Ποιον θα έχουμε δήμαρχο σε κάθε πόλη, μου λε. Καταρχά, θα βγάλουμε μπακογιάννηδε παντού. Θα Α, αυτό δεν στην είναι, δεν πόλη. Καταναλώνουμε περισσότερου Ο Γιάννης, από όπως παράγουμε ε, παράγεται... Πρέπει το ΣΟΗ ε, να προσπαθήσει λίγο. παραπάνω Προσπαθεί το ΣΟΗ Δεν βλέπω τη σάκαρη να παίρνει ναι, Εδώ στην Αθήνα <laughs> <laughs> Εδώ στην Αθήνα έχουμε κάποιες περιοχές Ξέρω εγώ προς τα πάνω Προς το, πώς λέγεται που είπε Έχει τα κοψίδια Μενίδη Βάρι. Με νεοπάδο, Α, Βάρι. Στη Βάρη μια περιοχή έχουν κλεισό Και κοψιά τρακομακεδόνες πάνω Έχουμε κάτι ταβέρνες εκεί, ωραία Ε, υπάρχουν διάφορε περιοχέ. θα πηγαίνουμε στην πόλη για, για το τουρκικό φαγητό. Χογκιάρμπε, γιατί θα κάνω ταξίδι. Α λόγος... πάμε εδώ για αυτά. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τις τι πόλει. Ναι, ναι, εντάξει. Πώς. Καλά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια. Βρήκα σπα. μια χρησιμότητα. Ε, όχι, Το χαμάμ. χαμάμ και τουρκικό ανατολίτικο φαγητό. Ναι. Ωραίο όμω, όχι η μουσαντένια που έχουν εδώ. Ωραίο. Θα πηγαίνουμε εκεί. Κάνει ταξί. Που πω... κάνει παζάρι εκεί, μπορεί να κάνει παζάρι. Νομίζω ότι πει Α, όχι, τόσα έχω. Κάπω να γίνει εκεί. Ε, τι άλλο μπορεί να. Θα δούμε. Αν έχει να αξιοποιήσει τα Αγία σοφιά, η εκκλησία κάθε Κυριακή. Εντάξει, δεν πάμε εδώ, θα πάμε εκεί. Ε, είναι Βέβαια είναι μεγάλοπρεπή, είναι σωστό. Δεν θα πά στην Αγία Σοφιά. Ναι, θα πά. Που θα, θα μπει ο Βελόπουλο μέσα ε, κανονικά εκεί. Με άλλο μπορεί να. Θα μπορούσε όμω, χωράει. Είναι μεγάλη εκκλησία. Δηλαδή δεν είναι ότι. Απ έξω. Ναι, φιλή, θα βάλει μαλλιά, πού θα βάλει μαλλιά, Ο Βελόπουλο. Ναι, βάζουμε φτηνά μαλλιά στην Κωνσταντινούπολη. Έχει ανάγκη ο Βελόπουλο, έχει το δικό του χάπι, θα βάλει μαλλιά στην έχει Κωνσταντινούπολη. Το δικό του χάπι, αν το δείσαι, δουλεύει ή τον έχει χαραφιάσει. Δεν <laughs> δουλεύει. Αν... <laughs> Τέλειει κάποια παραδείγματα. Ωραία, να βάλουμε και μαλλιά στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά που είναι θα, θα κάνουμε στην πόλη. Άρα που πολύ να, ωραία, δεν είναι. Τρει-τέσσερι λόγου του βρήκαμε με την προφορία. Άρα να πάρουμε την πόλη, συμφωνείτε. Ε, αντιμάλλη. Στα, στα όπλα αντιθείτε γιατί έχουμε εξτρατεία να κάνουμε. Και δεν θα έχουμε και ενδιάμεση πτήση για να πάμε η Ναι, θα πηγαίνουμε κατευθείαν. Γιατί έχει να πάρω, πας, πάει η Κωνσταντινούπολη πρώτα. Λοιπόν. Mm. Κωνσταντινούπολη είναι δικό χωριό μα. Τα λήξαμε όλα αυτά. Πάμε τώρα από τα πάνω, τα βόρειο. Αμπό, και παραστάσει. Ανατολικά. Το Καλά, oh. θα κάνω και παραστάσει. Την αγία σοφιά απ' Το απέναντι το τζαμί θα το κάνουμε μόνο. Όχι, μέσα, church sessions. Όχι, δεν μέσα θα, γίνει, στι... δε θα hey, εδώ μέσα. γιατί κάνουμε στην αγλικανική. Στην αγλικανική κάνουμε. Δεν κάνουμε στην αγία σοφιά τώρα. Την έχτισε στην Ιωστινιανό για να πα αυτά που λε. Είναι δυνατό. λέω προ βάλλον Λίγο. Ωραία, απ' Απέναν <laughs> Απέναντι, άντε, λέω, το απέναντι, απέναντι το μπλε τζαμίθα, στον μπλέτσα μήνυμα. Στον μπλέτσα μήνυμα πάω. Τον μπλέτσα μήνυμα είναι για του μπλε. Δεν θα έχουμε μουσουλμάνου. Θα του διώξουμε του μουσουλμάνου. Αυτό θα γίνει ένα ωραίο εμπορικό κέντρο. Ένα συναυλιακό χώρο, κάτι. Θα του σκοτώσουμε. Για event. Τι θα του διώξουμε. Πώ παίρνει μια πόλη. Δεν έχω πάρει που δεν μου έτυχε. Δεν με εσύ. Αλλά πώ παίρνει μια πόλη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πρέπει να την πάρουμε Αυτό που έχω στην εικόνα μου κάπω είναι Ισραήλ με Γάζα. Αμουραία. Πάνω κάτω ναι. Δεν είναι πολύ ευχάριστο αυτό Αυτό θα κάνουμε ναι. Θα κάνουμε μια γενοκτονία Λοιπόν των 20 εκατομμυρίων ναι. Ναι. Α, Για να πάρουμε τον πλέντζα με το λακανογός Παιδιά πολύ <laughs> ματιρό. δεν θα ήθελα Ναι καλά Είναι τη μόδα. Μπορώ να, να κάνω περίπου. και στο σύνορο Γι' αυτό λοιπόν γυρίσαμε Τώρα πήγαμε κάτω Φύγαμε από τα βόρειο-ανατολικά Και πάμε στα νότιο-ανατολικά Καλά το λέω, ναι, νότια ανατολικά, στη Γάζα και στην Παλαιστίνη. Χτε, νεολαίοι τη Νέα Αριστερά πήγαν στην Ακρόπολη πάνω και άπλωσαν την. Σημαία της Παλαιστίνης. Σημαία μια της μεγάλη Παλαιστίνης. Ναι, μια μεγάλη σημαία. Έγινε αυτός ο ακτιβισμός, το έχουν κάνει πολλοί. Και ο Ρουβίκονα την προηγούμενη εβδομάδα πήγε αστυνομία τους, πήγε στο τμήμα, μετά του άφησε ελεύθερου κτλ. Το συζητούσαν σήμερα το πρωί με όλο αυτό στον πρωινή εκπομπή του Sky Σημαίε τη Παλαιστίνη απλώνονται παντού στον κόσμο. Σε πανεπιστήμια, από μεγάλα πανεπιστήμια, το Χάρβαρντ. Γι' αυτό ο θέλει να τα ξεριζώσει όλα αυτά. Παίζουμε ότι τον χώρο τη Ακρόπολης, τέτοια είπαμε. Ναι, Γιατί μαγαρίζεται με και όχι με τα τη είπαμε και άλλα. Ή με το παπούτσι τη Αντίντα από πάνω. Με το παπούτσι Αντίντα, ναι. Μαγαρίζεται είναι κατά Και όλο μια κτίρια στην Ευρώπη, παντού απλώνουν παλαιστινιακές σημαίες. Σημαίες. Να ακούσουμε τι είπε ο και πώς το αντιλήφθηκε όλο αυτό. Δηλαδή, όταν το δράμα δηλαδή, της Παλαιστίνης πάλιστε. το αντιμετωπίζεις με το να ένα μια πατσαβούρα εκεί και να πεις, και να πεις τώρα ότι ήρθα δηλαδή. πάνω στην Ακρόπολη να απλώσω τα πανιά. Δηλαδή. Δεν έχει νόημα. Το δράμα τη Παλαιστίνη. Δεν αυτό. Δεν είναι δεν που Δεν Απλώ να κάνει γιατί για να πει είμαι και εγώ εδώ στη ζωή. Με το να πλώσει μια πατσαβούρα εκεί. Λοιπόν πατσαβούρα είναι όπως το περιγράφει εδώ ο Άρης Πορτοσάλτε είναι η σημαία ενό λαού που αυτή τη στιγμή πραγματικά σφαγιάζεται κυριολεκτικά δεν υπάρχει λόγος υπερβολών το ξέρουμε όλοι βλέπουμε τι γίνεται μιλάνε οι διεθνείς οργανισμοί, μιλάνε όλοι γι' αυτό. Ναι. Ακόμη και εδώ βουλευτέ κυβερνητικοί έχουν αναγκαστεί να λένε να σταματήσει Με κάποιο τρόπο και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ακόμη το είπε ότι πρέπει να σταματήσει. Φαντάσου που είμαστε φίλου. Ξερογλήφουμε από το πρωί ναι. μέχρι το βράδυ. Πόσο μάλλον Ευρωπαίοι ηγέτε, διεθνεί οργανισμοί και αυτά που βλέπουμε. Όλο αυτό δεν το λες πατσαβούρι. Γιατί συμπυκνώνει το εθνικό αυτό σύμβολο, συμπυκνώνει το δράμα ενό λαού που είναι σε γενοκτονία. Ναι. Και το λες πατσαβούρι όλο και αυτό. Και τέλο δεν καταλαβαίνει τι ανάγκη έχει ο Σκάι μέσα του Πορτοσάλτε για εθνικιστικέ καρδιέ. Γιατί τέτοιο κοινό τραβάει αυτό, Δεν τραβάει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι κοινό τραβάει. Μα τι κοινό τραβάει. Τι κοινό να τραβηθεί όταν λε την Παλαιστινιακή σημαία να διαφωνήσει, να πει αυτά που λένε το Ισραήλ, αυτοάμυνε, όλα αυτά. Άντε, είναι μια επιχειρηματολογία που δεν στέκει ούτε αυτή, αλλά άντε να την πει. Του δοκιμαζόμενου λαού, του αδύναμου, mm. του αδύναμου. Γιατί πάντα υπάρχει ο δυνατό και ο αδύναμο. Του αδύναμου το σύμβολο που έχει μέσα το αίμα. Το δάκρυ, του πόθου, το ότι του διώχνουν από τα πατρογονικά που και εμεί έχουμε φύγει. Μέρα πούνε από τα πατρογονικά και μα διώξανε κάποτε και τα λοιπά Να λες όλο αυτό πατσαβούρι. Και ο Πόρτο νομίζω. Και ο Άριστον, Κωνσταντινούπολη. Δεν είχε φύγει σε διωγμό. Αλλά είχε, ήταν συνθήκε. Επειδή ναι, ήταν συνθήκες πρόγωνι, σε τέλο Στην οικογένειά του. Οι γονεί, οι, γονείς, οι του. Ναι, ναι, ναι, ξέρω, και ο ίδιο. Είχαν φύγει επειδή νιώθαν την πίεση του ισχυρού των Τούρκων. Το δεκαετία του 70. Ναι, ναι, ναι. Ε, οπότε... Ναι, δεν λες, φαντάζομαι ότι την αμερικανική σημαία που καίγεται δεν θα την πει η πατσαβούρα ποτέ. Κάψατε αυτή την τώρα, πατσαβούρα, ε... φαντάζομαι, τον φίλων μα. Δεν θα το πει, αλλά το λέω στην ελληνική. Υπάρχει ευαισθησία στην ελληνική. Δεν είναι θέμα σημαία, είναι θέμα του τι συμβολίζει σημαία. Την περιεκλεί. Είναι ότι συμβολίζει και αυτό, αλλά φαντάζομαι φάση. και οποιοδήποτε έθνο τη σημαία τη λε πατσαβούρα, δεν νομίζω. Δεν θα ήταν OK να την πει κάποιο στην Μπορεί και να το πει, εγώ θα το δεχτώ την αμερικανική όταν την γέννε, όταν να το πει. Εδώ είναι. Ένα λαό που είναι ξαναλέω αδύναμο. Και συνηθίζουν οι άνθρωποι όταν βλέπουν τον αδύναμο να έχουν ένα σεβασμό. Να. Και σε αυτόν τον τόπο είναι μια από τι αξίε, κοινή έτσι, παραδοχή, ομολογία ότι όταν έχουμε τον αδύναμο, γενικώ οι Έλληνε, επειδή είμαστε αδύναμοι και δεν είμαστε και ισχυρό που έλεγε πριν, και λίγο μόνοι στην περιοχή, ε, αγαπάμε τον, τον αδύναμο. Είναι η φιλοξενία, είναι η αγκαλιά που δίνουμε πάντα. Σαν λαό σε γενικέ γραμμέ. Δεν λες το συμβολό αυτού του λαού. Πόσο μάλλον που του κόβουν τα πόδια, τον ξεριζώνουν. Του κάνουν αυτό που του κάνουν. Και Δεν του σκοτώνουν το, το μέλλον στην κυριολεκσία. Ποιο μέλλον. Ποιο μέλλον. Παρόν. Ε, Δεν παρόν. Όχι ενώ σκοτώντα όλα αυτά τα παιδιά το μέλλον, το μέλλον αυτού του λαού σκοτώνει. Στην Ιερουσαλήμ, χτε βγήκε μια ομάδα ακρεφνών έτσι, σιωνιστών, Εβραίων mm -hmm. και πήγε σε μαγαζιά στη γειτονιά και στην περιοχή που είναι τα αραβικά μαγαζιά και του έκανε μπούλινγκ θα το πω έτσι χαλαρά, απειλές, προπυλακισμούς και κάποιοι, κάποιοι σπάσανε και μαγαζιά. Mm. Αυτό ακριβώς το ίδιο. Είχε γίνει στην περίφημη νύχτα των κρυστάλλων οι ναζί το είχαν κάνει στους προγόνους των, των Εβραίων, στην Γερμανία. Ε, με τον ίδιο τσαμπουκά, δηλαδή τα παιχνίδια αυτά τη ιστορία είναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, φοβερό όλο αυτό που γίνεται. Ναι. Αυτά που κάνουν αυτά που τα έχουν πάθανε, βιώσει αυτό που πάθανε, τα έχουν τώρα, στο πετσί του, δηλαδή έχουν ξεκλειστεί οικογένειε. Και πιο πολύ, όλοι εμεί, σηκώνουμε αυτό το τι πάθανε οι Εβραίοι τότε και να μην ξαναγίνει ποτέ. Και τα, το Auschwitz και πάνε σχολεία και θυμόμαστε ημερομηνίε. Και εμεί εδώ σαν εκπομπή να μην ξαναγίνει ποτέ η ανθρωπότητα, να μην φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο. Και έχει φτάσει από ίδιοι απ οι να κάνουν αυτό. Από του ίδιου, δηλαδή, κυνηγούσαν στη δυτική όχθη, όχι ναι. στη Γάζα. Είναι το επόμενο που θα γίνει Γιατί η γάζα έχει τελειώσει Την τελειώνει όπως φαίνεται Στη δυτική όχθη που είναι και περισσότερη Και είναι και πιο απλωμένο Να πάρουν και αυτό Και αρχίζουν σιγά σιγά να απειλούν τον κόσμο Με αυτό το τζαμπουκά ότι εγώ μου ισχυρός Και θα κάνω ό,τι θέλω Πάλι ο Καζατζήκτης δεν τον ακούγατε Τέλο πάντων, εντάξει ναι. <laughs> Εντάξει ήταν σε, σε κάτι άλλο Για θα, να το χαλαρώσουμε Θα ναι. πάμε σε Επειδή break. η μυρίδη, επειδή όχι σε break, Ε, βάλε, θα βάλεις τώρα θα τα περάσουμε όλα ε, βάλε του Μαρκόπουλο λοιπόν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο Μαρκόπουλος που ήταν πρόεδρος της Εξετασικής Επιτροπής ε, είπε για το συγκεκριμένο θέμα Τραγικό αυτό που συμβαίνει και ξεκάθαρα λάθο από την κυβέρνηση Ντατανιάχου. Σα το λέω ανοιχτά, δεν νομίζω πιο ανοιχτά δεν γίνεται. Από την άλλη, όμω, δεν έχω ακούσει όλου αυτού. Εμεί το λέμε, λέμε, είναι λάθο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα από τι Ισραηλινέ δυνάμει. Δεν έχω δει όλου αυτού του ευαισθητούληδε να βγαίνουν και να μιλάνε και να λένε για το έγκλημα τη Χαμά. Υπάρχει μια πολύ καλή ελληνική φράση από την αρχαιότητα. Ποιο ήρξαν το χειρόν αδίκον. Με αυτό λοιπόν, το λέει εδώ ο Μαρκκόπουλο, ποιο ξεκίνησε πρώτο το άδικο. Ποιο ξεκίνησε πρώτο το άδικο, mm. όλοι αυτοί θεωρούν ότι ξεκίνησε πρώ, πέρυσι τον Οκτώβριο που έκανε αυτό το ντου σε άμαχου, σε ένα πάρτι, η ή Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Mm. Πολύ σωστά λέει εδώ ο Μαρκκόπουλο να δούμε ποιο ξεκίνησε πρώτο. Πώ ξεκίνησε πρώτο, τι δεμέναν, πάντα ήταν η Παλαιστίνη η γη και των Αράβων και των Εβραίων. Γιατί το κινήθηκε το Παλαιστήριο ξεκίνησε πέρα τον Οκτώβριο. Αυτό λέμε. Και ποιο είναι ε. ισχυρός ισχυρό και ποιο το έχει ξεκινήσει όλο αυτό. Δηλαδή με το επιχείρημα του Μαρκόπουλου που σωστά λέει να δούμε ποιο το ξεκίνησε. Γιατί όλοι βλέπουν ότι ξεκίνησαν όλα πέρυσι 7 Οκτώβρη. Μαι, ναι, ναι, όχι, δεν ξεκίνησε. Αυτή η εκδοχή. Μα δεν ξεκίνησαν πέρυσι. Και οι Χαμά που είναι οι τρομοκράτε όπω του λένε και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Ποιος, γιατί φτιάχτηκε. Ξαφνικά του ήρθε έτσι να φτιαχτεί μια χαμάς Η, η Χαμά 2.0 εγώ σου λέω που θα φτιαχτεί. Γιατί θα φτιαχτεί. Ποιο φροντίζει σήμερα να φτιαχτεί μια Χαμά αργότερα. Και άλλα παραδείγματα λαών που είχαν την αντίστοιχη χαμάς, ναι. όταν ήρθαν οι ξένοι και όταν είχαμε και εδώ κατοχή μέρα που είναι σήμερα που ναι. μας πήραν την πόλη και όλα τα υπόλοιπα. Για κάποιο λόγο. Πώς γίνεται δηλαδή, αν σου πάρουν ένα κομμάτι γης που μένουν αιώνες, τι κάνεις. Εδώ ο Βελόμπλος που θέλει να, να πάρει την Κωνσταντινούπολη, πώς θα την πάρει με ειρηνικό τρόπο. Πώ γίνονται όλα έχει τρόπο αυτά, να Δηλαδή, όταν παρέχει έχει τρόπο. Επίση, αν αφορά πω... την ρόπα, τη ρόπα τη λευκή που δεν είναι πίσω, ειρηνικά πα. Καλά. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, όλοι αυτοί για να μην μπουν το σωστό, ότι εκεί διαπράτεται πρωτοφανέ έγκλημα. Τραγωδία ανθρώπινη που δεν έχει ξαναγίνει στα ιστορικά παρά μόνο αν πάμε 80 χρόνια πίσω του, του πλανήτη. Ένα λανό, τον έχει τώρα χωρί τροφέ, χωρί να, να αναποδογυρίζουν τα φορτηγά, να πηγαίνουν οι, οι κάτοικοι του, της περιοχής εκεί Ισραηλινή και να ανοίγουν τα σακιά με τα ρύζια και τα αλεύρια για να χυθούν κάτω για να μην πάνε να φάνε τα παιδάκια ναι. που τα έχουν ξεριζώσει από τη μία περιοχή τα πήγαν στην άλλη, έχουν γεννηθεί μεγαλώσεις σε καταβλισμούς και τώρα τους διώχνουν και από τους καταβλισμούς αν δεν του τους έχουν σκοτώσει, εξοντώσει και όλο αυτό να λένε ότι είναι η Χαμάς, για ποιο κράτος Ότι δεν μπορεί και καλά το Ισραήλ, λέει, κυνηγάει τη Χαμά. Και σκοτώνει ταυτόχρονα, έχει σκοτώσει 60.000 για να πιάσει τη Χαμά. Το κράτο που, αν θυμάσαι πριν 6 μήνε, είχε βάλει 2.500 εκρηκτικά σε βομβητέ και εξόρθωσε όλη τη Χεσμολά. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κράτο. Από κινητά. Δεν το είχε κάνει σε ένα βράδυ. Είχε φτιάξει χρόνια πριν του βομβητέ, έβαλε τα εκρηκτικά μέσα και τα έστειλε στι τσέπε. Στα... που βάζουμε του βομβητέ? Συνήθω στα παντελόνια. Τα φοράνε εδώ στο για να επικοινωνούν μεταξύ τους και και καταστράφηκαν μέλη ανθρώπων αυτό που έκανε. Αυτό λοιπόν το κράτος δεν μπορεί να βρει τη χαμάς και τους 500 Και πρέπει να σκοτώσει πούμε. Ποιο πιστεύει ότι ψάχνει τη Χαμάς. Αυτοί όλοι. Αυτοί ναι, όλοι δά, γιατί δεν είναι Είναι σε είναι. άμυνα αυτό ο πανίσχυρο mm. που δεν ήξερε το Ισραήλ ότι η Χαμάς θα κάνει ντου 7 Οκτώβρη. Παρακαλούσε. Που δεν ήξερε, προφανώ. Προκαλούσε. Που και, και χίλια άτομα δικού του. Σιγά. Για να μπορέσει να πάρει τα πάντα στην περιοχή και να τελειώσει με όλο αυτό. Ποιον mm. κοροϊδεύουμε. Και όταν αυτοί mm. εδώ λένε ότι. Ε, βλέπουν τα παιδιά, τα, μα, τα μα, ματωμένα, νεκρά παιδιά. Μπαίνει στο ίντερνετ και βλέπει όλο τέτοιε εικόνε. Και δεν νιώθουν τίποτα και αρχίζουν να αναμασάνουν αυτέ τι βλακίες για αυτοάμυνα του Ισραήλ. ή ότι κυνηγάει τη Χαμά. Mm. Και η Χαμά είναι τρομοκρατική. Και αυτό που σκοτώνει παιδιά. τι είναι, α πούμε, το νόμο ζυγαρια, λοιπόν, Να βάλουμε στη ζυγαριά πόσα παιδιά έχει σκοτώσει η Χαμά mm. και πόσοι έχουν σκοτώσει αυτοί. Να δούμε το, Για τον ένα τρομοκράτη δεν λέμε γιατί χαμάστε. Αυτοί θα πούν για τον άλλο τρομοκράτη. Γιατί θεωρείτε τρομοκράτη για το δυτικό κόσμο. Είναι φίλο μα. Και δεν θεωρείτε τρομοκράτη. Δε μα είναι τρομοκράτη. Είναι, δεν το θεωρούν. Το καταλαβαίνει ο καθένα. Δεν είναι ήλιο. Φωτογραφίζουν ο ουρανό. Αυτό που βλέπουν είναι μας ο ουρανό. Δεν μα το πούν αλλιώ. Μου λένε ο άλλο και λένε ότι είναι ο καλύτερο συμμαχό. Είμαστε καλύτεροι φίλοι του. Ναι, παίζουν το φίλο του. Και όταν χαιρετά ένα δολοφόνησε και εσύ κάτι σχετικό και κάτι αντίστοιχο. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσει. Και εδώ είμαστε σε λίγο. Εδώ είναι η φρένεια τη Πέμπτη. Ναι, και όχι άλλη μέρα. Μου στέλνουν μια φωτογραφία. Απ' την άλλη, Πέμπτη δεν έχει, νομίζω. Ε. Ε, δεν ξέρω πότε θα κάνουν απεργία. Περιμένω μια απεργία από την Ισία. Θα δούμε. Ε, αν θα είναι διήμερη, αν θα είναι 24 ώρε. Παίζουν όλα. Ή μπορεί να γίνει, επειδή είναι εξετάσει των μαθητών, να πάει και μετά τι εξετάσει. Λέγονται διάφορα. Ε, ε, το. Το μωρό, θα... το μωρό, το μωρό. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Μου στέλνουν αφίσα ναι. από τα Χανιά. Οπα. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ που θα γίνει 13 και 14 στα Χανιά. Το πρόγραμμα στην 13η, την 13η Παρασκευή. Παρασκευή και 13 Έχει μουσικό αφιέρωμα στα 100 χρόνια Μήκη Στοδωράκη. στα Χανιά. Τραγουδούν η Μαρία Φαραντούζου Μανώλη Μητσιά. Θα μιλήσει και ο κύριο Παπασταύρου. Παπασταύρου το πολιτικό του Κούκου. Και το Σάββατο την επόμενη μέρα το πρόγραμμα. Του φεσβάλ τη ναι; Λέει μόνο εσένα, τίποτα άλλο. Αφού έχω τη Μπαμπαϊκάνιά. τίποτα άλλο δεν έχουν βάλει. Τι θέλω να φέρω και το μισιά να μου κάνει opening. Είναι πολύ καλά. Τι επιτέλου, στα χανιά. Έλα, στη θέση στα που λέει, λέει γιατί δεν έχω δει που είναι. Στο πρώην στρατόπεδο Μαρκόπουλο. Εκεί θα είμαστε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, Έλα, μου Άρα, κάνει βλέπω την αφίσα. Τι τώρα. Μα μόνο εσένα. να βάλω, παιδί μου, Να βάλω στην αρχή Τη Σάτη Ωραία. <laughs> <laughs> Τη Εγώ την μέρα και την ίδια Παρασκευή, μέρα, την προηγούμενη μέρα, ναι. το ίδιο θα γίνει στο Ηράκλειο. Πάλι σε έχουν μόνο σου. Δεν ξέρω μόνο Α. μου, πάντω παίζει στο Ηράκλειο την προηγούμενη μέρα. Το Ναι, και την προπροηγούμενη μέρα, ναι. δηλαδή την Πέμπτη, ναι. παίζω στον Τύρναβο Σε μια δωρεάν συναυλία που διοργανώνει ο Δήμο. Του Δήμου εκεί, του Δημάρχου. Ναι. Όπου αυτά. Αυτό την Πέμπτη και την Παρασκευή, Σάββατο, Ηράκλειο Χανιά. Εγώ το Υπάρχει τριήμερο εκδηλώσεων. Δηλαδή, δεν Θα έρθω να σε δω. Όρσε. Γιατί, γιατί να, να Γιατί είναι μια ώρα, δεν είναι και ώρα τα Χενιάνε. Γιατί 14 και 15 με την παράσταση Μίξτο Δόρεκ στο Λυκαβιτό. Πάλι! Τι πάλι, παρουσιάστηκε πέρυσι στο Ηρόδιο. Αλλά φέτο θα παρουσιαστεί δύο παραστάσει στο Λυκαβιτό και δύο στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Γη Στο Σεπτέμβρη. Με πιο βατέ τιμέ εισιτηρίων. Ποιο είναι το δύο? δύο και τα πιο δύο, δύο. Ε, ναι, εντάξει, το 20.70 <στονίτου> το το έχει τιμές uh, στάνταρ <στονίτου> Οπότε φαντάζομαι πιο... το, okay. το το το πιο ακριβό είναι 40. Αλλά νομίζω το του έχουν εξαντληθεί. Νομίζω έχει το για το Σεπτέμβριο δεν ξέρω αν προπόληση και το νομίζω έχουν μείνει Οπότε και Κυριακή θα είμαι εκεί. Γιατί αυτή παράσταση... Θα είναι πάλι εντυπωσιακό το σκηνικό Θα φτιάξουν πάλι το την ίδιο, κατάσταση Το ίδιο, το ίδιο, το στο... το ίδιο ακριβώς α, το, ίδιο. το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό Από όλα όσα είδε στην παράσταση την περσινή στο Ιρόδιο, Το σκηνικό είσαι εντυπωσιακό Ναι είδα το σκηνικό μόνο και έφυγα με. Δεν πέριμε να ξεκινήσει Ωραίο λέει <laughs> αυτό το ότι πούνε εδώ τα παιδιά καλό ε, πια Είναι ηλιόλιου <laughs> Και τελικά ήταν μια σαν ηλιόλιου Φώναζε είναι λίγο κάτι πιο εντυπωσιακά <laughs> με κάτι κουρέλια που φόραγε τη βλέπεις και λες είναι σαν τη λιόλιου Λίγο πιο μακρύ είχε ναι δεν λέω Αυτή ήταν μια πολύ ωραία παράσταση κατά κοινή Πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση στο Μίκη Θοδωράκη συναισθηματική είναι κάτι είναι must Δεν το χάνεις δηλαδή αυτό Το λέω για όσου και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι Φροντίστε να δωράκι. το δείτε. Φροντίστε να ακούγαμε λίγα. Άσε το άσε Το είδα, δεν έχει να κάνει. Του άρεσε πάρα πολύ. Οπότε. Άλλο τι λέμε εδώ, είναι πέμπτη. Ναι, σωστό και αυτό. Θα πούμε αυτό που είναι να πούμε εδώ. Εντάξει. Άλλο okay. τι γίνεται στα παραστάσει και στα shows. Το Νικήτα Κλίντ, το ξέρει. Ε, το Νικήτα δεν ξέρω. Ναι, ποιος είναι. Ε, το ήταν member κάποτε. τότε ήταν γιατί οι Active Webber εφήβραν τον Ωραία. όρο για να διαφοροποιηθούν τον από τους τον έβγαλε σε συνέντευξη ο Ζαχαρός Αχ. ο φίλες μας ο ζαχαρό να μιλήσουν για την Παλαιστίνη για και τη γιατί Γιάζα... ο Νικήτας να πάει στο Ζαχαρό ε, Αλλά θα εντάξει. ακούσεις ναι. ταιριάζουν ναι. απόλυτα ναι, ναι. τι γιατί να πάει μη σου πω προσπέρασε με αφορμή τι όμως τι. επειδή αυλή για το Μίκη Θαδωράκη κάνει και το ΚΚΕ στο πανεθηναϊκό στάδιο Ε, νομίζω 25, δεν θυμάμαι τώρα Ιουνίου πότε είναι αυτό. με διάφορου καλλιτέχνε κάπου εκεί. Αν δεν κάνω λάθο, κάποιο να. Άλλο στυλ, βέβαια, με αυτό που κάνει από ναι, ναι, ναι, και Α, Ναι, διαφορετικό. και θα τραγουδήσουν οι πάντε, νταλάρε, μεγάλο πανεθνικό στάδιο, κουκουέ, οικογένεια. Άλλο πράγμα τελείω μεγαλειώδε. Θα πάμε, δεν το συζητάμε. Ε, και εκεί λοιπόν ήταν να τραγουδήσει και η Γλυκερία Επειδή όμω η Γλυκερία πήγε και κάνει συναυλίε στο Ισραήλ, Που δεν ακύρωσε την παρουσία τη όπω ο, ο Νικολόπλο και οι υπόλοιποι, ναι, ε, ότι. να μην είναι καλεσμένοι εκεί. Δεν θα είναι στην. Ναι. ναι, και διοργανώνει το κουκουέ και είπε: Δεν θέλω αυτόν τον καλλιτέχνη. Δεν έχει ναι. το δικαίωμα ο διοργανωτή να διαλέξει ποιον θα πάρει. Υπάρχει αυτό το δικαίωμα γενικώ στη ζωή. Βέβαια, Αν το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Επειδή είναι το κουκουέ. Θεωρώ. Ναι, καλά. Ο αποκλεισμό αυτό. Αν το Γενικός... διοργάνωνε διοργάνω ένα ιδιώτη, εγώ δεν υπήρχε. Γενικό πάντω. Και η κυρία Χωράκη, μα είναι ένα άτυπο για το Ισραήλ και όλοι. Γενικό και... αυτό που διοργανώνει έχει το δικαίωμα να επιλέξει. Έτσι δεν γίνεται. Κάνω σου μικρέ τα χανιά, σου είπε, έλα εδώ. Ναι, δεν θέλουμε. θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, ακούμε τώρα τη λογική του Κλίντ με το Ζαχαρό, πώ οικοδομούν, θα το ακούσουμε σε πέντε μέρη όλο αυτό, ξεκινάμε. Ποιο είναι όμω ο τροχονόμο που αποφασίζει. Αυτή την δεν την απέκλεισε πάντω από τη συναυλία ο κόσμο. Νομίζω ευκαιρία. οι διοργανωτέ είναι αποκλείσματα. Οι οποίοι διοργανωτέ, με ποιον τρόπο, δηλαδή, του όρισε κάποιο ω τροχονόμου. Ο <ΣΤο> Ζαχαρό τώρα. εντάξει Πώ θα γίνει, Ποιο θα <ΣΤο> αποφασίζει <ΣΤο> <στασίλω> για μια συναυλία κάποιου, Εδώ είναι το κούκκα. <ΣΤο> θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Είναι μια δημοκρατία, ένα φορέα. Καλά, καλά. Η συναυλία <ΣΤο> ξεκινάει. <ΣΤο> <ΣΤο> <ΣΤο> Επειδή το κουκουέ αποφάσισε να κάνει μια συναυλία. Ναι. Α πούμε. Αλλιώ δεν υπάρχει συναυλία. Να ποιος... συμφωνήσουμε με κάποια βασικά. Ναι. Ποιο θα. 25 Ιούνι, καλά το είπα. Ποιο θα αποφασίσει ποιοι θα έρθουν. Ο, ο κόσμο αμφισβητούνε... να, να έρθει η λυκερία εκεί στα λιοντάρια και να την κατεβάσουμε κάτω. Αν αμφισβητούν οι δυο του ότι έχει το δικαίωμα ο διοργανωτής που πληρώνει, που αποφασίζει, που στείλει, που οργανώνει, να διαλέξει κάποιους Δηλαδή ξεκινάμε με το καλημέρα όλο λάθο. Να βάλω και μια παράμετρο εδώ. Να βάλω μια παράμετρο. Ότι Ενδεχόμενο που δεν θεωρώ ότι γι' αυτό το έκανε το κουκουέ, αλλά ταυτόχρονα με έναν τρόπο προστατεύει και την γλυκαιρία από την όποια χλεύει του κόσμου την μέρα εκείνη από συγκεκριμένο κοινό που θα πάει να δει ε, αυτή τη συναυλία. Κοινό, Οπότε κοινό. θέλω να πω ίσω καλύτερα και για την γλυκαιρία. Το κουκουέ δεν νομίζω το έκανε γι' αυτό. Όχι, δεν το έκανε γιατί δεν, δεν, δεν θέλει να έχει σχέσει. Αλλά την προστατεύει την γλυκαιρία ναι. από αυτό που θα άκουγε αν πήγαινε εκεί μετά τη συναυλία. Οπότε ξεκινάμε εδώ, ο Κλίντ. Και ο Ζαχαρό και λένε ποιο είναι ο τροχονόμο mm. που θα απαγορεύσει και συνεχίζουμε. Υπάρχει ιδεολογία. Είναι ο μέγα τροχονόμος, νομίζω το ΚΚ που ορίζει mm. ποιου ήρωε και σύμβολα όπω ο Μίξ Φωτοδράκη μπορεί να κουμαντάρει. Και γιατί δεν αντιδρά ο καλλιτεχνικό κόσμο απέναντι σε αυτή τη σταλινική άποψη και τη φήμωση την καλλιτεχνική την οποία επιχειρεί το ΚΚΟΕΠ. <Τι> γιατί, γιατί ο καλλιτέχνη δεν μιλάει κανεί που. Διώξαν την κλικρία από μια εκδήλωση του Κουκουέ. Ναι, μα, γιατί είναι. δεν μιλάει. Να βγει ο κόσμο έξω. Καλλιτεχνικό και να mm. πει κατά την ειδάζουμε το Κουκέ, που έκανε μια συναυλία με αυτού, που είναι όλοι δηλαδή. Αλλά που δεν θέλει αυτού. Ο Αργυρός δεν είναι συναυλία Εγώ το θέμα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Γιατί να μην είναι. Δεν έχει πει το ελεύθερο. Που είναι τα και... ζουμπούλια, τα κερκυριακά. Εδώ έχει πει και την Αθήνα που είναι αυτή. Την Αθήνα. Που θα Φράβο. γίνει στην Αθήνα το, Αυτό που είπε σε ένα τρέντα. Είναι ένα είναι αυτό, αυτό είναι βέβαια. επιχείρημα τώρα, τα αλλάζει όλα. Ωστόσο δεν ξέρω τι έχει κάνει τι και ο Κάτι θα έχει στη φωλιά του κάνει Καλά ο το Γερό. <laughs> Γιατί δεν είναι τώρα να μην το ανοίξω. Γιατί. Άκου λογική. Γιατί το, δεν βγήκε ο καλλιτεχνικό κόσμο να καταγγείλει ότι απέκλεισε τραγουδίστρια που θα πάει στο Ισραήλ, που μερικά χιλιόμετρα από εκεί που θα τραγουδάει. Σκοτώνονται μωρά. Εκείνη την ώρα που τα Εκείνη την ώρα πέφτουν βόμβε. Δηλαδή και το συζητάνε οι δυο του και τα βρίσκουν γιατί ρώτησε στην αρχή γιατί ο Κλίνιντα παίζουν να χαρό Γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Ναι, είχα άλλη γνώμη μέχρι τώρα. Θα την αλλάξει. Κοιτάξτε, στην κουλτούρα του cancel, δηλαδή του να ακυρώνει κάποιον μέσα από τα. κυρίω μέσα από τα social media. Γιατί παλιά και να ακύρωνε κάποιον φωνάζοντα από τον παλικόνι σου, δεν σε υπολόγισε και κανένα. Πέταγε καμιά ντομάτα το πολύ πολύ. Ναι, Τι φοβούνται γενικώ οι καλλιτέχνε, παγκοσμίως ε, Εντάξει στην Ελλάδα πρέπει να πω ότι η δηλία είναι χαρακτηριστικό Των καλλιτεχνών Όχι μόνο Όχι μόνο Φοβούνται να μιλήσουν οι καλλιτέχνες στην Ελλάδα αποστόλοι Και Κάποια στιγμή όμως να, να τα πούνε εγώ, yeah. εγώ θα μιλήσω, θα πω γιατί, γιατί αύριο μπορεί να αποκλείσουν εμένα ας πούμε. Yeah. Επειδή πήγα και έπαιξα στον Τύρναβο <laughs> Και να λένε ξέρω εγώ Τι κάνετε εκεί, τα πίνατε Παρένθεση, στον Τύρναβο που θα πέξεις Ξέρεις τι έθιμο έχουν την καθαρά Δευτέρα Δεν πάω την καθαρά Δευτέρα. Την καθαρά δευτέρα. Όχι. Πάω. πάω. Όχι, όχι, δεν πάω την καθαρά Δευτέρα. Ό,τι να είναι. Το παιδί έχει καεί. <laughs> δεν πότε πάω, πάω καθαρή δευτέρα. Θα πάσεις. Μας είπες τώρα πριν. Μην πάθω το έθιμο. Όχι, αλλά έχουν μια παράδοση θέλω να πω. Τα τσουτσούνια. Ναι. Τα τσουτσούνια σκάμπιλα. Ναι, μπράβο. Αλλά ναι. θέλω να πω ότι δεν είναι καθαρά Δευτέρα, Ιούνιο που θα πας. Ν Έχουν μια κουλτούρα αντιενεϊκή σε αυτά τα θέματα. Yeah. Ah. Επειδή και εσύ είσαι λίγο στην παράσταση Και τη μοιράζουν απλόχερα τη τζουτζού. Ναι, θέλω επειδή να πω, και εσύ είσαι έτσι, έτσι στην παράσταση, έρχεται και κάθεται θέλω να πω yeah, yeah, yeah. Να το έχει τον νου yeah, σου. Yeah. Πού κάθεται, πάνω σε αυτό. Όχι, ah. που θες κάθεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε ο Κλίντ yeah, yeah. μαζί με το Ζαχαρό. Άρα από εδώ και πέρα λοιπόν το ΚΚΕ θα ορίζει ποιο θα τραγουδάει και τι. Όχι δεν είναι θέμα ΚΚΕ. Το ΚΚΕ αποφάσισε να κάνει μια συναβουλία καλά έκανε και αποφάσισε ποιον θα έχει ή ποιον δεν θα έχει. Και πάλι να σας πω την αλήθεια καλά έκανε. Να σας πω την αλήθεια καλά έκανε. Υπό ποια έννοια. Και αυτός το διοργανώνει το, κου, το κόμμα. Το διοργανώνει το κόμμα αποφασίζει το κόμμα θα κρατήσει ό,τι θέλει από το Μίκη. Θα, ε, ε, ε, ε, Πώ το πω, Θα βάλει στο στόμα του νεκρού ό,τι θέλει αυτό. Είναι, δεν μπορεί να ασχοληθεί με το κουκουέ. Είναι πιθανό χρόνο, α πούμε. Ασχολούνται πέντε λεπτά όμω με το κουκουέ. <laughs> Αφενό, αφετέρου, αν το κουκουέ όμω πληρώνει και σε καλή στο φεστιβάλ, ασχολείσαι. Νικίτα, εγκύ ασχολείσαι κάνει. Ναι, λέω, μόνο τότε μπορείς να σβηλήσεις Το σβηλθείς. θέμα είναι ότι ενώ πάει να πει κάτι λογικό Ότι αυτός που διοργανώνει Αυτή είναι η λογική Ό, το λέμε ενόχληση τελικά <laughs> <το> λέει, <laughs> ναι. Ότι είναι χαμένο χρόνος Γιατί θα ναι. βάλουν στο στόμα του Μίκη Μα ο Μίκη τη τελευταία του λέξη Το χαρτί που άφησε στο κουτσούμπα Πολύ πριν πεθάνει Ήτανε κουκουέ Τα καλύτερα μου χρόνια και άφησε διαχειριστεί Τη τελετή όλο αυτό του κουτσούμπα ναι. Σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία. Ναι, ναι, ναι. Ε, παρόλα αυτά, ε, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ανάγκη κάποιο να βάλει στο μίκι λόγια. Ξέρουμε τι έχει πει ο Μίκης, έχει πει και τα άλλα. Τα ξέρουμε όλα, δεν υπάρχει λόγο. Εντάξει, εδώ τα παιδιά το βλέπουν έτσι το ροκή Ζαχαρό με κλείνει και για να κλείσουμε όλο αυτό. Και εγώ τον είχα εκτιμήσει ότι είχε φύγει του Active Member, πάντω να σου πω την να τότε παλιά. Ναι. άκου και αυτό Τον είχα δει και στη συνέντευξη τύπου με τον Παύλου, του Παύλου στην Ισηαία. Ωραία. Θα... Και είχα Ωραία. μια άλλη γνώμη τώρα, ακούω Ωραία, άλλα πράγματα. Ρε. Άκου και το τελευταίο και yeah. να μου πει σε λίγο τη γνώμη. Ο κόσμο, ο κόσμο. Εκτό ανθρώπων οι οποίοι μάλλον συμπαθούν με τη δεν μπορώ να το πάρω διαφορετικά, υπάρχουν και, και αυτοί που έχουν παραπληροφορηθεί βάναυσα. Δεν καταλαβαίνουν ότι το Ισραήλ μείνεται Δεν τα έχει βάλει με τον Παλαισθηνιακό λαό. Η Χαμά προσπαθεί να εξουδετερώσει γιατί κανεί άλλο δεν θα το κάνει αν δεν το κάνει αυτό. <σχερή> <σχερή> <σχερή> <σχερή> Έπαθε λίγο μυτσοτάκι, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, η γνώμη τώρα. Ναι, ναι, ναι, έχει αλλάξει από το πρώτο. Αλλά ναι, στο πέμπτο ηχητικό εντάξει κοίταξε. Θα μπορούσε να αυτό, βρει μια... ένα καταφύγιο στην εκκλησία ενδεχομένω. Θα μπορούσε Ποιος να είναι. βρει. Κάπου να πιαστεί από κάτι. Δεν ξέρω. Ε, μετά από χρόνια έτσι μια συγκεκριμένη πορεία, θα μπορούσε κάπου να πιαστεί. Το καφένας. θέμα είναι καλλιτέχνε και λένε αυτά τώρα. Εντάξει. Οπότε ε. Ε. τα ακούμε μαζί με τον Ζαχαρό. Γι' αυτό που ερώτησε πώ ταιριάζει με τον Ζαχαρό. Έτσι, Ό, έτσι, όχι, μια χαρά ταιριάζει. Ταιριάζει μια χαρά. Ε, εντάξει, οκ. Okay. Προσοχή, παιδιά. Ε, τι τι καταναλώνεται. Okay, Οκ, α συνεχίζουμε στα υπόλοιπα. Την ψυχική υγεία όλοι να την προσέχουμε. Ναι, προσέχουμε. Τα εγκεφαλικά κύτταρα όλοι πάρα όλοι. πολύ καλά να τα έχουμε στο νου μας Εγώ λέω άσχετο, άσχετο το προηγούμενο θέμα. Κάποιες συμβουλές ναι. για του νέου. Προσέξτε, φίλε προστατε, μου, φίλες μου φίλες. προστατεύστε τα εγκεφαλικά σα κύτταρα. Mm. Ωραία. Ε, την ψυχική σα υγεία. Μακριά από πράγματα που δημιουργούν πολύ χρήσιμο, αυτά που ναι, συνήθειες και εξαρτήσεις mm -hmm. Όλα αυτά γιατί Έχεις δίκο, υπάρχουν είναι, αποτελέσματα μετά είναι, και συνέπειε. Είναι πολύ χρήσιμα τα κρατάμε ως παρακαταθήκη Πολύ καλά κάνετε Και συνεχίζουμε ναι. Ε, Το συνέχεια ποιο είναι Η συνέχεια ποιο είναι Τι τα αποκαΐδια, μετά <laughs> είναι πάμε, τελείγες, <laughs> Α συγγνώμη, εντάξει Τέλος, δεν ξέρω αν ήταν σαφέ. Ναι, ήταν Πριν το πείτε ήταν σαφές Και τι λέμε Τώρα, ε, θα ακούσουμε Νίκο Ανδρουλάκη. Να. Ο οποίο απαντάει. Άνθρωπο, ναι, ναι, ναι, απαντάει ναι, Γιατί δεν συνυπέγραψε με τα υπόλοιπα κόμματα αυτό που ξεκίνησε από το Κουκουέ, για τη σφαγή, να σταματήσει η σφαγή κάτω. Και απαντάει ω εξή, στρεφόμενο και αυτό που σκέφτεσαι και ο Γερολάνδη χθε κατά του ΚΚΟΕ στην αρχή. Mm. Ο κατά. Λέει κάτι για το Κουκουέ, κατά είναι. Και μετά απαντάει για την Παλαιστίνη. Ο τελευταίο που συγκυβέρνησε με τον κύριο Μησοτάκη, τον Μπαμπά. Είναι το Κουκουέ και όχι το Πασόκ. Τώρα πάμε στην ουσία του θέματο. Όπω εμεί καταδικάζουμε την εθνοκάθαρση, είμαστε με την πλευρά των ευρωπαϊκών χωρών που λένε άμεσα να σταματήσουν οι εμπορικέ συμφωνίε με το Ισραήλ για να πιέσουμε να σταματήσει η εθνοκάθαρση. Έτσι καταδικάζουμε και τη ζυχαντιστή οργάνωση Χαμά και ζητάμε την επιστροφή των Ομήρων. Ο τελευταίο που συγκυβέρνησε με τον κύριο Μισωτάκη, τον Μπαμπά, είναι το Κουκουέ και όχι το Πασόκ. Το είπε και ο Γιαρουλάντα Αυτό το είπε και ο Γερουλάνο. Ναι, ε, αυτό ναι, γραμμή. Και το γραμμή. Λέ... Μα τι γραμμή είναι αυτό. Ε, Λέει ε, εδώ, μιλάει για την κυβέρνηση Τζανετάκη και που φτιάχτηκε Ιούλιο η κυβέρνηση Τζανετάκη με τον τότε συνασπισμό και τον, την Νέα Δημοκρατία. Φλωράκη, Κύρκο, Μιτσοτάκη. Έληξε αυτή η κυβέρνηση. Ναι, συγκυβέρνησαν τότε, ναι. Έληξε τον Οκτώβρη. Για ένα μήνα είχαμε την κυβέρνηση Γρήβα. Και από Νοέμβρη μέχρι Απρίλιο η κυβέρνηση Ζολότα που ήταν Παπανδρέου, Φλωράκη, Κύρκο και Μιτσοτάκη. Γιατί λέει ο τελευταίο που συγκυβέρνησε. <laughs> Μα δεν είναι τελευταίο. Μα αμέσω μετά ήταν αυτό. Ήταν αυτό. Και Αν λέμε αυτό, για Μητσοτάκι. Γιατί ναι. αν λέμε για Νέα Δημοκρατία ξέρουμε κάποια πιο πρόσφατα παραδείγματα που συγκυβερνούσαν πριν πέντε ο, χρόνια. Έξι χρόνια. Δεν Αυτοί δεν φέραν με τα μάτια, δεν μα χαντάκωσαν, δεν πήραν τα μέτρα που πήρανε Τελευταίος που έχει κυβερνήσει με την Νέα Δημοκρατία είναι ο Ανδρουλάκης. Μα Δεν μπορώ. Εί Εί είχε μιλήσει τότε ο ότι δεν πάει κάτι καλά με Είναι απελπιστική η κατάσταση με το πράγμα. Πεις... Δηλαδή είναι το επιχείρημα τη της ή τρίχε να, να πεις κάτι για ε, το κουκουέ. Όχι, δεν θα ήταν αυτό ο ότι ήταν στο δευτερόλεπτο. Ε, όταν βγαίνει ένα πολιτικό αρχηγό να πει κάτι, υποτίθεται λέει κάτι ε, μελετημένο και έχουν κάνει και τις ερωτήσεις που θα. Και συνήθως κάνουν και, και πρόβε. Ναι, και Για το. να μην γίνει ρόμπα. Βγαίνει και εδώ έγινε ρόμπα. Ναι. Και ο Γερουλάνο χθε και ο Ανδρουλάκης τώρα. Καταρρίπτεται αμέσω το δευτερόλεπτο. Τον αποστομόνη δηλαδή. Και αυτό που τα ακούει λέει ναι, έχετε δίκιο. Όχι. Λέει βλακίε Τι θα πει, βλάκις. γιατί ξέρει που θα τα πει ο Ανδρουλάκη. Ότι Βάλε όταν το κοκάπου, θα κάνει δεν θα μου πούνε το αντίθετο. Ναι. Ξέρει που τα λέει. Θα του πάει κόντρα ο δημοσιογράφος. Όχι. Πάει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Μα η λογική των αυτών τον ακούνε. Ποια άλλα, λογική τώρα, <laughs> εντάξει. Αυτοί που τον ακούνε δεν έχουν εδώ. λόγο στο δεύτερο τμήμα. ο Άδονη, χθε εδώ και έχει την άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή το μέλο από την ΟΝΓΕ, του νο Και έχουν έναν διάλογο για τη Χαμάς και όλα τα υπόλοιπα και για τα νοσοκομεία. Και κλείνει ω εξή ο διάλογο των δύο. Δεν σας νοιάζουν οι Εβραίοι όμοιροι όπω δεν σας νοιάζουν οι Δεν οι άνθρωποι και οι και Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι πώ θα χρηματοδοτήσετε του του Θα κυβερνήσετε τι κομμουνιστέ και θα βρείτε δισεκατομμύρια. λόγια. Μπορεί και να γίνει και η σύντομα. Εδώ Μπορεί και να γίνει ναι, και η σύντομα. <σχυριακά> εδώ γίνατε <στις> εσεί υπουργό. <σχυριακά> ναι, ναι, παιδιά, <τέλει. σχυριακά> χαμηλά την μπάλα. Εντάξει. <σχυριακά> Αφού μπορεί <σχυριακά> ο Άδωρη, <Άδωλης, σχυριακά> μπορούμε όλοι. Τέλο, <σχυριακά> <σχυριακά> <σχυριακά> Μπορούν όλα να γίνουν. Την είχε και ήταν σε τηλεφωνική. Εδώ είχε βγει χθε το σκουρίτσο, τον ξενάκι. Ο Άδωρη ήταν εδώ. Και έλεγε έλεγε τα δικά του και με την κυριαρχία του μικροφώνου. Έχει καλύτερο ήχο προφανώ. Και του είπε αυτό η κυρία Κιωτιάδη. Γιατί παντακαλεσμένο δεν θα είναι η Δεν πειράζει. Έστω και τηλεφωνικά. Αλλά πώ όμω. Αυτό είναι η στιγμή, ωραία. Και τελειώνει εκεί και, και λέει: Γεια σα, είπαμε μετά και τελείωσε. Συμ, σαν σήμερα από το 17 that's. κάτι για να προλάβουμε. Σαν ah, σήμερα από το 2017 έβγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνο Μητζωτάκη. Έβγαλε γέρτ. Yeah. 8 yeah. χρόνια από τον Braw, Κωνσταντίνο oh, Μητζωτάκη oh, oh, oh. από χαμό. Είχαμε πολλά να ακούσουμε, αλλά πέσαμε έξω με τα χρονικά μα εδώ. Θα ακούσουμε μόνο ένα ενδεικτικό τη ποιότητα, τη ιδιοσυγκρασία, τη οικογένεια. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουνα μαζί με τον μακαή του αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Όλη η πρόταση είναι ε, διαμάντη. Διαμάντη. διαμάντη. Γιατί λέει, εγώ δεν θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα yeah. και περιμένεις να ακούσεις κάποιον που σου λέω πίναγα στην κατοχή, 300.000 νεκροί. 7 μέρες χωρίς να φάω γουκιά. Και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Α, επειδή άκουγα τους άλλους που φωνάζαν Που πεινάγανε δεν μπορούν να πεινάνε ήσυχα ναι. Πρέπει να πεινάνε με φωνή Βουβά όπως είπε ένας ναι, έτσι. Άκου αντίληψη Και βγαίνει και το λέει Για να τον, να τον συμμεριστούμε για να τον συμπονέσουμε Μα αυτό συγκυβερνήσατε τελευταίοι <laughs> αυτό, αυτό ακριβώς Λοιπόν φτάσαμε στο τέλος ε, Τα υπόλοιπα αύριο, αύριο, αύριο